Στήχη 47 56. Σύλληψης του Ιησού. 47. Κι ενώ ο Ιησούς ομίλει ακόμη, η Ιούδα, ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα, ήλθε και μαζί του πλήθος πολύ οπλισμένων με μαχαίρας και μερόπαλα το οποίον είχε αναποσταλεί από τους ιαρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του λαού. 48. Εκείνος δε που τον παρέδοκεν, είχε δώσει σε αυτούς προς συμφωνημένων σημείων και είπε «Εκείνο που θα φιλήσω, αυτός είναι». «Συλάβετε τον προσέχοντες να μη σας διαφύγει». 49. Και αμέσως επλησίασε τον Ιησούν και είπε «Χαίρε διδάσκαλε» και τον εφίλησε με προσπιτήν εγκαρδιότητα. 50. Ο δε Ιησούς του είπε «Σύντροφε, άφησε το φίλημα και κάμε εκείνο δια το οποίον ήλθες και βρίσκεσαι τώρα εδώ». Τότε πλησίασαν και έβαλαν τα σχήρα επί του Ιησού και των συνέλαβων. 51. Και ειδού ένας από εκείνου που ήσαν μαζί με τον Ιησούν, άπλωσε το χέρι του και έβγαλε το μαχαίρι του. Και αφού εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως, του έκοψε το αυτί. 52. Τότε του είπε ο Ιησούς, «Γύρισε πίσω τη μαχαιράν σου στη θήκη της, διότι όλοι όσοι επήραν μαχαίραν για να την χρησιμοποιήσουν κατά του πλησίων. με μάχαιρα θα αποθάνουν». 53. Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ τώρα να παρακαλέσω τον πατέρα μου και να παρατάξει στο πλευρό μου περισσότερας από δώδεκα λεγιώνας αγγέλων. 54. Αλλά αν ζητήσω την βοήθεια των αγγέλων πώς λοιπόν θα πληρωθούν και θα επαληθεύσουν προφητεία των γραφών οι οποίοι ελέγουν ότι έτσι πρέπει να γίνει και έτσι πρέπει ο Μεσσίας να θανατωθεί. 55. Εκείνη την ώραν είπε ο Ιησούς προς τους όχλους σε ένα επρόκειτο περί λιστού, ευγήκατε με μαχαίρας και μερόπαλα να με πιάσετε. Κάθε ημέρα κοντά σε εκαθίμιν, διδάσκον μέσα στο ιερόν και δεν με συνελάβατε. 56. Όμως αυτό όλον έγινε για να πληρωθούν και αληθεύσουν όσα προφητικώς έγραψαν οι προφήτες. Τότε όλοι οι τον αφήκαν και έφυγαν.